όταν κάποτε γράψουμε μια ιστορία της λογοτεχνίας που στα αλήθεια να ξεπερνάει τις δεδομένες, τότε η μια εκδοχή της θα μοιάζει με δείχτη. Θα προσπαθούμε να δούμε πώς οι κρυφές επιρροές είναι ισχυρότερες από τις φανερές και πώς ο Καβάφης διακλαδίζεται στον εγκονόπουλο ή στον Πάρα, πώς εν τέλει ένα είδος συνομιλίας μεταξύ των συγγραφέων καταργεί τα ανόητα σχήματα περί γενεών ή περί ομάδων κτλ. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο κατενόησε τον Καριωτάκη ο τυπικά ο λοσδιόλου του, ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Γι' αυτό και αντί άλλης αναλύσεως προτείνω να ακούσουμε ένα κείμενο του Εμπειρίκου το οποίο σαρώνει πολλές κριτικές για τον κρυωτάκι μαζί, αφήνοντας ελάχιστες. Μνημόσυνον σε μαύρο μίζον, με βαθυπράσινους κησούς, για έναν άνθρωπο που εις την πρέβεζανε χάθη. Όσοι καμιά φορά από την πρέβεζα περνάτε και στην υγρή κουφόβραση, στα καφενεία κάθεστε να πιείτε έναν καφέ ή ένα γλυκό του κουταλιού να φάτε, Βαπόροι περιμένοντα ή κάποιο λεωφορείο, Ακούοντας βοήν φωνών και συζητήσεων, ήχου ζαριών και επικλήσει αυτών που σκύβουν επάνω από τα τάβλια, την μοίρα μάταια προσπαθώντα με τέχνη να παραμερίσουν, τα πουλιά ζωηρά χτυπώντα, φιλώντας τις χούφτες των ταζάρια, κουνώντα τα με δύναμη και τέλος φωνάζοντας καθώς τα ρίγνουν με ζέσιν ελπιζόντων ντόρτια, διάρες, εξάρες. Όσοι, λέγω, σε αυτά τα καφενεία κάθεστε στη ζέστη του καλοκαιριού, την ώρα που φέρνετε στα χείλη σας το δροσερό ποτήρι ή μέσα στο ψύχος του χειμώνος τον αγνιστόν καφέ, προσμένοντα. Κάποιαν υπουργική απόφαση, μετάθεση ή κάποιο κέλευσμα ανεξυγνίαστον τη μοίρα, όσοι στα καφενεία τη πρεβέζη κάθεστε, προσμένοντα τη σίδετη, μην τον ξεχνάτε. Σε όλους τους τέτοιους καφενέδες, Πρεβέζης, Αθηνών, Πατρών, Πάντα η ψυχή του θα πλανάται, Όπως και στα στιγνά γραφεία Τόσων νομαρχιών και υπουργείων, Όπου ο ποιητής, σε όλων του των βίων, Τις μέρες του εν μέσω τρομεράς ανίας Μετρούσε σαν κομπολό ή βαρετό, Αυτός που έσφιζε εν τούτης, ο Ω, ηρωνία, από θεσπέσια οράματα, για πράγματα που ο κόσμος ο πολλής, ο κόσμος ο κοντόφθαλμος ή και ο χυδαίο, χίμερες ή ουτοπίες τα ονομάζει. Διότι αναμφιβόλως ο ποιητή αυτός επάλετο από τη αυτά οράματα και αν έλεγε ο ίδιος ότι ιδανικά δεν είχε είχε μα αποσεμνότητα η απαλότητα ψυχής ή φόβων ντρεπόταν να τα περιγράψει. Ντρεπόταν να τα πει ή να τα ονομάσει, αφού είσαν όλα εδεμικά και πίστευε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε παρά μονάχα στα οράματά του τα απόκριφα να τα εκφράσει, να τα φθάσει, ω να ήταν κατηραμένο, κολασμένο ο νέο αυτό, ο τόσον έξω από την πράξη τη τερνίν και ίσω μέσα σε αυτήν, ο τόσον πολύ εν τη ουσία ευλογημένο. Oh, ναι, πάντα σε τέτοια μέρη Κρανίου τόπος, γολγοθάς Οι χώρε της τηγός Πάντα η ψυχή του θα πλανάτε Και θα πλανάτε πάντα Σαν του αδικοσκοτωμένου την ψυχή Που την δικαίωση ζητεί Σε όλα αυτά τα μέρη Καθώς και στα γραφεία εκείνα Όπου ο ποιητής αυτός Πίσω από σωρούς εγγράφων του δημοσίου Βουνά ψηλά του χαρτοβασιλείου και εμπρό στην ιδεχθή του κόσμου υποκρισίαν, νυχθημερών ο τις διαβιών, Παρά την σκοπτικήν που κάποτε τον έπιανε μανίαν, Με ίστρων σεραφικών και εξέσιων του ουρανούς της απολύτου αθωότητος οραματίζετο. Και ίσως να έβλεπεν εκ νέου ο ποιητής, τα όνειρα των παιδικών του χρόνων, Εις μίαν υπερτάτην προσδοκίαν νοσταλγών την άλλην εκείνη νεδέμ. Την της ενδομητρίου ζωής, Που εγνώρισε εις την κοιλίαν της μητρός του, Πριν γεννηθεί, Πριν ακοπεί ο ομφάλιος λόρος. Επιθυμών ίσως να βρει εκ νέου τα σιδονάς των μη ορατών πλασμάτων, Των αγενήτων την ευδαιμονίαν επιζητών, Την ύπαρξη εν τη ανυπαρξία Που την ονόμαζε ο ποιητής μηδέν, Ίσως εννοών την ενωσήν του με το παν Ίσως ποθών μίαν αραγή υπερατομικήν αθανασίαν, Επιδιώκον την επιστροφήν του εις την καθολικήν, Την αδιαφοροποίητον ύπαρξην εκ της οποίας προήλθε. Άναζητών των όλβων των μακάρων, Στην χλωρασιά της μάνας Ένθα πάσα οδύνια πέδρα. Μην πείτε λοιπόν ποτέ ότι ο ποιητή αυτός δεν είχε ιδανικά, και την ιστά την πράξη του δειλία να μην την πείτε, μα πάντοτε να ενθυμίστε, ιδίω όταν οι ευκάλυπτοι θροίζουν στι αλαίε και βλέπετε κάποιον κατάκοπον ή στην σκιάντον να κοιμάται, πάντα να ενθυμίστε ότι αυτό που λέγεται η μαρμένη από δρόμου πολλού μα έρχεται και προσιμια απροσδόκητα συγνά πηγαίνει. Και να ενθυμίστε πάντα τις πιστολιές εκείνες, τον Μαγιακόφσκι να ενθυμίστε, τον Τράκλ, Εσένιν και Κρεβέλ, τις πιστολιές εκείνες που τις καρδιές τρυπούν και τις φωνές οπαίνουν, πάντα να τις ενθυμίστε, ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν γράφουν οι εφημερίδες που τόσα και τόσα λένε, ως παραδείγματος χάριν, υπό αυτόχρημα δραματικάς, ο ΚΚ, δημόσιος υπάλληλος εξ Αθηνών, μετατεθείς εις πρέβες ανεσχάτως, έθεσε τέρμα εις τη ζωή του. Στο λίκιον των Ελληνίδων, εδόθη χθε μέγας χορός. Ενεάνιδες του λικίου φέρουσε εθνικά ενδυμασίας, εξετέλεσαν ελληνικούς χορού Το φόρεμα της κυρίας Μη, από οργαντί, με ντεκολτέ πολύ μεγάλο, ή το απεριγρά ο πρόεδρος της κυβερνήσεως εδέχθη χθες τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας. Οι φορτοεκφορτωτές της Ερμοπόλεως απήργησαν. Ευρέθη νέων φάρμακων κατά της πυροχέτης. Η Οι κακόφημων του πυρεό, ο εκδορεύς Ιωάννης Νη, κατέσφαξε την ιερόδουλον Αναστασίαν Χ, μητέρα τριών τέκνων. Μην πείτε λοιπόν ποτέ ότι ο νέος αυτός δεν είχε ιδανικά διότι έσκυψε πολύ στο χείλο των αβύσων όπως αυτοί που κυνηγούν στα αλπικά βουνά στην άκρη-άκρη των κρυμνών τα εντελβάη, Ακούων με φρίκιν από υψηλά του τόνους και τα συμμογάς τη ενώ μες την ψυχή του αντιχούσαν ίσως νεροσυρμέ κρυστάλλινοι και ήχη θεσπέσει των παραδείσων. Λόγια μην πείτε, που να ισοδυναμούν με ψόγων ή με καταδίκην, δια των νέων αυτών, που εις την πρέβεζανε χάθη, διότι η πρέβεζα, όπου και αν βρίσκεστε, πάντα κοντά σας είναι Και πάντα θα σας φοβερίζει, με καταχνιές, κουφόβραση, με σπίτια που καταραίουν, με τείχους λεπρούς, με σκύλους ισχνούς και ψωραλαίους, με ανθρώπους και κόνοπα σαν ωφελής, με ελαιονοσία, με φυματίωση, με αιμοπτήσεις και με φριχτήν αβάσταχτην ανίαν, με κάτι σαν πτώσιν λεμιτόμου σε νεκρικήν σιγήν, με κάτι σαν να εξπερματίζεις να έχεις οργασμόν, με κάτι σαν περμαγκανάτ ή στύψη στον αέρα, με κάτι σαν άγονες γραμμές και αναμονές, Με φράσεις όσοι ακόλουθε. Ο κύριος νομάρχης έρχεται. Δεν έρχεται. Ο κύριος νομάρχης με το λαντό του καταφθάνει. Και με βαθιά, βαριά μελαγχολία, Καρδιος παράχτρα θλίψη, Που φθάνει ως τους ουρανούς, Πενθήμου καπνού το λύπη. Πότε αργά, ποτέ γοργά, σαν σιγανού ή γρήγορου θανάτου λείπει, την ώρα που τη καρδιά ένα καρι, ή με ανεπεσθίτος φθίνοντα βραδύριθμο, ζυγίνουν για πάντα ή με ανεπεσθήτως φθήνοντα βραδύ ρυθμό σβήνουν για πάντα οι κτύποι. Μην πείτε λοιπόν ποτέ λόγων κακών Δια των νέων αυτών που εις την πρέβεζαν εχάθει. Ή το σπουδαίος ποιητή, που από τρίχα μόλις θα έψαλε τους οργασμούς της γης Και όλους τους έρωτα των άστρων, αν μοίρα σκληρή δεν έστεφε το μετωπόν του Με πράσινων κισών που εκόπει από τάφους, μα που και έτσι ακόμη είναι κισός, Φυτό σπαρμένο από τους θεούς, όπως και η δάφνη. Μην τον ξεχνάτε, λοιπόν, τον νέον αυτόν, το κάθετο του το λάβαρον τη θλίψεω και του θανάτου, τον νέον αυτόν που ει τα του αμβρακικού απέπτη, τον άσπρον άγγελον με τα κατάμαυρα πτερά, μην τον ξεχνάτε, και ακόμη να τον αγαπάτε, ή το μεγάλο πηγητή ο νέος αυτός και ευγενής, το λέγω και θα το ξαναπώ πολλάκι, Είναι μεγάλος ποιητής ο Κώστας Καριοτάκης. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.